Η βδομάδα που ξεκινάει για μα, εδώ είναι η τελευταία με το σκεπτικό. Το σκεπτικό. Ο Επειδή την Παρασκευή τελειώνουμε, γιατί όπω κάθε χρόνο τέτοια εποχή σταματάμε για να ξεκινήσουμε κάπου εκεί τον Σεπτέμβριο, την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβριου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για εσά. Είναι μόνο για μα σημαντικό, αλλά επηρεάζει και εσά. Έτσι λοιπόν, κάθε μέρα θα ξεκινάμε με αυτό το μουσικό χαλί. Είναι Μίκης το μια πολύ ωραία εκτέλεση, γιατί νομίζω είναι άκρο καλοκαιρινό. Εκεί σα επηρεάζει και εσά. Θυμίζει καλοκαίρι, και να μην θυμίζει, θα σας θυμίζει αναγκαστικά καλοκαίρι, είναι ότι πρέπει για να φεύγουμε λίγο, φευγά το κομμάτι. Οπότε έτσι θα μπαίνουμε όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή που θα κάνουμε μαζί με τον άλλο τον Τρελό. Α το ακούσουμε λίγο ακόμα πριν πάμε στα άλλα τα βαριά. εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα κατά τα άλλα καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε η εποχή έχει πάρα πολλά τελείωσαν και οι G20 το Αμβούργο να ξαναποκτήσει το ρυθμό του εκεί γιατί ήταν μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό όλο αυτό που έγινε, κλειστήκανε μέσα οι γέτες δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν φωτιές, σπασμένες βιτρίνες απαράδεκτα πράγματα, κατά δικαστέα Από όλου του νοικοκυρέου του τόπου, από όποια θέση και αν βρίσκονται αυτοί οι νοικοκυρέοι. Συνήθω οι νοικοκυρέοι βρίσκονται σε θέση δημοσιογράφων. Όλοι οι δημοσιογράφοι που είναι σε παράθυρα είναι νοικοκυρέοι και θέλουν φοβερή ησυχία γύρω του για να μπορέσουν να ξετυλίξουν το ταλέντο του. Το οποίο ταλέντο είναι αυτό, να λένε ότι πρέπει να υπάρχει ησυχία. Εκεί περιορίζεται, και αρχίζει και τελειώνει το ταλέντο των δημοσιογράφων νοικοκυρέων, ώστε να είναι όλα ήσυχα για να μπορούν οι να απολαμβάνουν τα καλά τη ηρεμία των άλλων και τη δική του βεβαίω. Ε, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα να θυμηθούμε κάτι, επειδή πριν δύο χρόνια είχαμε εκείνο το όχι που έγινε. Ναι, τέτοιε μέρε είχαμε τάσει, θυμόσαστε, αναλύσει, συζητήσει, επιχειρήματα, διάλογοι, ότι δεν θα έρθει άλλο μνημόνιο. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα ήταν και η μεσαία εβδομάδα μέχρι τι 13 του μήνα που έφερε το μνημόνιο τελικά. Μετά από εκείνε τι 17 ώρε διαπραγμάτευση και τον έρπι. κάπου εδώ έβγαινε ο Έρπης πριν δύο χρόνια. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό γιατί λαό που θυμάται αυτά είναι καταδικασμένο να τα ξαναζήσει αυτά. Τον ΕΡΠΗ δηλαδή. Παρεμπιπτόντω περαστικά και για την επέμβαση που έκανε ο Αλέξη Τσίπρας, Βγήκε μια χαρά, τον είδα. Περασμένο και αυτό, το ξεπεράσαμε. Εκείνη λοιπόν τη βδομάδα, πριν δύο χρόνια, στη Βουλή είχε ένταση, πολλέ συζητήσει και βγαίνανε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρηματολογήσουν για το όχι. Τι καλό που θα είναι το όχι και δεν πρέπει να ψηφίσουν ναι. Ένα από αυτού που έβγαινε με επιχειρήματα να πει ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε ναι ήταν ο Νίκο, ο παπάς, Ο πολύ συνεργάτη κομβικό πρόσωπο σε όλη αυτή τη διακυβέρνηση που τη λέμε και πρώτη φορά αριστερά ε, έχουμε χιουμορόλοι ο Νίκος ο Παπάς, λοιπόν είχε βγάλει ένα λόγο θα ακούσουμε τα βασικά του κομμάτια που μας έλεγε και έλεγε στους βουλευτές συναδέλφους του της Αντιπολίτευσης, ότι δεν πρέπει να ψηφίσουν ναι γιατί τι θα γίνει αν ψηφίσουν ναι Καλείστε κύριοι να απαντήσετε αν πρέπει να πούμε ναι ή όχι διότι μην έχετε καμία αμφιβολία δεν θα μείνει Από τον ελληνικό λαό κρυφό ή στη σκιά το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Όποιο ψηφίσει ναι σήμερα ή στο ανοιχτά τοποθετηθεί υπέρ του ναι και στο δημοψήφισμα που έρχεται. Λέει ναι σε θόρο 23% σε εστιατόρια ξενοδοχεία κέτερινγκ. Αν το θεωρούμε αυτό αναπτυξιακό μέτρο επιτρέψτε μας να διαφωνούμε. Νομίζω αυτοί που ψήφισαν όχι πήγανε το φόρο στο 23% στην εστίαση ενώ τον είχε κατεβάσει λίγο Σαμαράς για λίγο καιρό αυτοί λοιπόν που ψήφισαν όχι τον πήγανε το φόρο στο 23% και όχι αυτοί που ψήφισαν ναι ένα πρώτο παράδειγμα αμέσως μετά πήγε και σε άλλα παραδείγματα ο Νίκος Παπα. Όποιος ψηφίσει ναι, λέει ναι στην αύξηση προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από το 80% στο 100% για νομικά πρόσωπα και από 55% σε 100% για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Μα και αυτό όμως το έκαναν. Αυτοί που ψήφισαν όχι. Και όχι αυτοί που ψήφισαν ναι. Αυτά που μας προειδοποιούσε με τη συγκεκριμένη βαρύγδουπη και βαθιστόχαστη ομιλία του ο Νίκος Παπάς, Ότι θα τα έκαναν τελικά οι άλλοι αν ψήφιζαν το ναι, τελικά τα έκαναν αυτοί που ψήφιζαν το όχι. Δεν έμεινε μόνο σε αυτά, πήγε και στου αγρότε. Όποιο ψηφίσει ναι, λέει ναι στην κατάργηση τη επιδότηση του πετρελαίου για του αγρότε. Επειδή άκουσα, υπάρχει και ενδιαφέρον για του αγρότε. Λέει ναι στον περιορισμό τη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Λέει ναι, όποιο ψηφίσει ναι, στη μείωση τη τιμή των φαρμάκων κατά 50% όλα τα γενώσουμε και 32% πράγμα που θα χτυπήσει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία επειδή έχουμε και μέρημνα για την επάρκεια. Υπάρχει μέρημνα, υπήρχε δηλαδή για την ακρίβεια μέρημνα. Τα είχε βάλει κάτω, είχε δει τα αρνητικά, είχε δει τα θετικά, τα θετικά τα έβλεπε στο όχι, περιέγραψε με πολύ αδρό τρόπο τι ακριβώ θα συμβεί αν ψηφίσει η Βουλή Το ναι. Και αν ψηφίσει και ο κόσμο έξω, το ναι. Και τελικά έκαναν αυτά που ο ίδιο κατήγγειλε. Δεν το έχουμε δει πρώτη φορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Τότε, βέβαια, ήταν από τι πρώτε φορέ. Ήταν η αρχή. Τώρα που το βλέπουμε με τη ματιά και ξέρουμε τι ακριβώ έχει έρθει με το τρίτο και λίγο το τρία πλάσι τέταρτο μνημόνιο, όλα αυτά που κατήγγειλαν τότε τα έχουν κάνει οι ίδιοι πράξη. Όποιο λέει ναι, θα λέει ναι στην κατάργηση του ωρίου των 1500 ευρώ στι κατασχέσει μισθών. Να είναι καλά Τα έχουν υλοποιήσει όλα είτε ναι είτε όχι γίνανε όλα ένα Όπως ακριβώς θα ήθελε ο Γιούγκερ Το μνημόνιο Οι δανειστές Οι γκάγκστερς όπως τους έλεγαν Οι λύκοι Και ένα τελευταίο με το ΕΚΑΣ Μνημόνια δεν είχαμε Δεν είχαμε μνημόνια Και μειώσανε την εργοδοτική εισορά για 3,9% 800 εκατομμύρια από για το ασφαλιστικό σύστημα Πού θα τα βρούμε να καταργήσουμε το ΕΚ� Μπράβο. Είναι ευρωπαϊκό αυτό. Είναι πρόοδος. Να πούμε στο συνταξιούχο το 550 ευρώ ότι θα πέσει τα 400. Την αγανάκτηση θέλω να κρατήσετε. Την ιερή οργή στη φωνή του. Τελικά αυτοί κατήριξαν το ΕΚΑΣ. Πολύ ωραία. Οι ίδιοι άνθρωποι που φώναζαν τότε και είχαν αυτό το πολύ ωραίο παικτικό Στην Βουλή το υποκριτικό ταλέντο σε έξαρση και το μεγαλείο της υποκριτικής τέχνης έκαναν ακριβώς αυτά που κατήγγυλαν με τον ίδιο τρόπο και τώρα αν τους ακούστε με τον ίδιο τρόπο υπερασπίζονται αυτά που τότε κατήγγυλαν και τα θεωρούσαν και αντιαναπτυξιακά και τα θεωρούσαν ως συνέχεια των προηγούμενων μνημονίων και και Και βάζουμε μια τελεία, πάμε στου παιδικούς σταθμού. Γιατί είναι σταθμοί το σωστό, δεν είναι σταθμή, δεν είναι παιδική σταθμή όπω το λέμε όλοι. Είναι όπω το λέγαμε κάποτε στον Υπηαγωγείο, στο Δημοτικό, παιδική σταθμή. Ερωτήθη η Ελένη Αυλονίτου, βουλευτή και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με τα 30 40000 παιδιά που έχουν μείνει απ' έξω και πότε ακριβώ θα πάνε σε παιδικό σταθμό. Και έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση, περιέγραψε το πότε ακριβώ θα πάνε σε παιδικό σταθμό, όταν θα έχουν φτάσει τη Δευτέρα Δημοτικού. Στα αντίμετρα, στα αντίμετρα έχουμε 260 εκατομμύρια ακριβώς για την κοινωνική πρόοδο ακριβώς για τους παιδικούς σταθμούς για να επενδύσουμε σε αυτό Ανθλο έχουμε Το πρώτος του 2019 πα, που θέλετε να εφαρμοστούν τα αντίμετρα αφού έχουμε 3,5% πλεόνασμα. τα παιδιά που είναι σήμερα να πάνε στον παιδικό σταθμό θα πηγαίνουν πρώτοι δημοτικού Ναι, δε δε παιδιά δεν, δεν να... ο κόσμος, λες κάνει ο κόσμο. Δεν συνεχίζεται, σταματάμε. Δεν τελειώσει. Να παιδιά που υπάρχουν τώρα. Ναι, τώρα. Ναι. Τι θα ναι, γίνει ναι, με τα 40.000 παιδιά που είναι Πάνω από 100.000 παιδιά. Το Σεπτέμβριο λοιπόν θα έχουμε στου παιδικού σταθμού πάνω από 100.000 παιδιά. Θα δείτε γιατί θα έρθουν. Αυτά που θα μείνουν απ' έξω, τι θα γίνει. Αυτά που θα μείνουν απ' έξω, φτιάχνουμε δομέ. Έχουμε σχεδιάσει το 19-20.800 δομέ. Η εκπομπή έχει πρόταση όπως ακούσατε για τους παιδικούς σταθιμούς Αυτά που είναι να πάνε τώρα και δεν χωράνε θα πάνε κανονικά του χρόνου πρώτη δημοτικού και σε τρία χρόνια που θα είναι έτοιμες οι 1800 δομές θα πάνε στον παιδικό σταθμό. Θα γίνει λίγο ανάποδα το θέμα, θα ξεκινήσουν πρώτο δημοτικού Δευτέρα δημοτικού, παιδικό σταθμό. Ένα-δύο χρόνια σου χρειαστούν, ενυπιαγωγείο, και μετά συνεχίζουν Τρίτη, Τετάρτη. Είναι ίδια τα χρόνια έτσι κι αλλιώ μέχρι την Τρίτη λυκείου. Απλά θα γίνει μια εσωτερική ανακατάταξη, όπω προβλέπτηκε για του δημοσίου υπαλλήλου και για όλα τα υπόλοιπα. Βγήκε η βουλευτή να ενημερώσει, τη ρωτάνε τι θα γίνει με τα παιδιά που θα μείνουν τώρα απ' έξω, και λέει: Φτιάχνουμε δομέ. Προφανώ δεν θα είναι δομέ έτοιμε σε ένα μήνα, σε δύο μήνε. Οπότε θα είναι έτοιμε σε δύο-δυόμιση δύο, χρόνια μέχρι τότε. Οι γονεί θα βρουν έναν τρόπο. Άλλωστε, το έχουν ψηφίσει το μνημόνιο, να το πούμε και αυτό, γιατί το λένε συνέχεια. Έχει ψηφιστεί το μνημόνιο που τα προβλέπει όλα αυτά το Σεπτέμβρη του 2015. Οπότε, υπάρχει και αυτή η απάντηση στο πλωστάσιο του Καλού Σιριζέου Βουλευτή που είναι έτοιμο για όλα και τα βλέπει όλα καλά. Πάντω, από την πλευρά τη κυβέρνηση και όπω ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, τα πάντα είναι καλά. Ναι, και η ανάπτυξη ήρθε και τα παιδιά θα πάνε στου παιδικού σταθμού. Όλα είναι καλά. Brawo. Ola kawa. Łala Ola Pa szybko. Si ola całunął na Μόλι τελείωσε το μουσικό διάλειμμα από τον Σάκη και την Ελένη. Το νέο ντουέτο του καλοκαιριού φρέσκο-φρέσκο, αν σκεφτούν κάποιοι να το κάνουν και βιντεοκλίπ, θα σαρώσει και ο Ντεσπασίτο. Αυτό θα χτυπήσει τα κοντέρ όπω και πρέπει και επιβάλλεται. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πολύ βασικό για την οικονομία, την οικονομική ανάπτυξη. Η οικοδομική δραστηριότητα έχει πέσει, δεχτίζονται σπίτια, το ξέρει ο καθένα αυτό. Ερχόμαστε τώρα με προτάσει. Ο Παύλο Χαϊκάλη ήταν βουλευτή. Τον Ανέλ πριν κανένα δύο χρόνια είχε γίνει και Υπουργός για λίγο καιρό αν θυμόσαστε που έκανε κάτι ωραία εκεί ως Υπουργός στην κοινωνική πρόνοια, στην εργασία. Έχει διατελέσει στέλεχος αυτή της κυβέρνησης, της σύμπραξη Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλο έργο, αν και έμεινε πολύ λίγο Θυμόμαστε και όλα τα υπόλοιπα, τι σκευωρίε που είχαν στηθεί. Τα προσπερνάμε όλα αυτά. Τώρα είναι τη τέχνη άνθρωπο όπω πάντα ήταν. Αλλά απέδειξε, έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για την οικοδομική δραστηριότητα στον τόπο. Και έδειξε ότι είναι γνώστη τη οικονομία, καταρχήν τη οικοδομική δραστηριότητα και με τον τρόπο του κάνει και προτάσει πώ θα φτιάξουμε γερά σπίτια, αντισυσμικά σπίτια και σωστέ κατασκευέ που είναι κάτι αναγκαίο σε μια τέτοια χώρα. Από πλευράς επαγγελματικής ή αν θε το χτίσιμο του σπιτιού, όταν έφτιαχνα το σπίτι μου, έφτιαχναν να βρω ημερομηνία. Λοιπόν, δεν υπήρχε ημερομηνία. Και κάποια στιγμή, εγώ που ξέρω ποιο είναι το αστρολογία, καλά, αυτό αποφάσισα να φτιάξω το σπίτι με ερμή ανάδρομο, Ωραία, τετράγωνο με Ποσειδώνα, γιατί ακολουθούσε χρόνο, ουρανό και πλούτονα μετά σε ανάδρομη. Και ειδικά ο χρόνο, αν ξεκινήσει ποτέ σπίτι με κρόνο ανάδρομο, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Αυτό είναι γεγονό. Και αναγκαστικά αλλιώ, εσύ δεν μπορεί να, να περιμένει τρία χρόνια. Λε καλύτερα τάξι. με ανάδρομο, ορμή που θα έχει καθυστερήσει τουλάχιστον. Ναι. Ναι. ναι, και αμέλειε και παρατυπίε και αφηρημάντε και βέβαια πήγαν και από τον Πορσίδωνα πολλά προβλήματα στα νερά. Κακοτεχνία στα νερά. Υδραβεία. Το ζησα, το λούζομαι ακόμα και τώρα, το ξέρω. Εντάξει, τελείωσε, δεν γίνεται. Ε, σας έχει κυβερνήσει ο Παύλος Χαϊκάλης, μας έχει κυβερνήσει, τον έχετε εκλέξει και συγχαρητήρια πραγματικά και στην κυβέρνηση της αριστερά, που είναι τόσο ανοιχτών οριζόντων που επιλέγει συνεργάτες για το κόμμα των ανέλ που είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον, ακούτε, από τον πρόεδρό του, από τον άλλο τον Καμένο. Το Δημήτρη, από τον Παύλο Χαϊκάλη και τα άλλα στελέχη που κατά καιρού έχουμε τη χαρά να ακούμε. Η Ανέλη είναι ένα κόμμα πολύ σπάνιο. Ο καθένα είναι πραγματικά μοναδικό. Είναι διαμάντι τη πολιτική ζωή και όχι μόνο. Εδώ ακούσαμε ότι δεν πρέπει να χτίζεται όταν υπάρχει ερμή ανάδρομο και τετράγωνο Ποσειδώνα, γιατί ο Ποσειδώνα ενεργοποιεί τα νερά, άρα ο υδραυλικό που θα μπει εκεί θα τα κάνει όλα χάλια. Τώρα υπάρχουν απορίε. Αν ο ίδιο υδραυλικό πάει και χτίσει όταν δεν υπάρχει τετράγωνο στον Ποσειδώνα, θα κάνει καλή δουλειά. Είναι θέμα υδραυλικού, είναι θέμα σωληνώσεων. Τα άστρα από πάνω ξέρουν, ασχολούνται με το ποιο χτίζει σπίτι, πού το χτίζει, πότε το χτίζει, ποιο υδραυλικός θα πάει, τι σωλήνε θα βάλει, τι πίεση. και όλα αυτά έχουν πρόβλημα στην πορεία μετά. Και παρακολουθήσαμε και το δράμα του πολιτικού ανδρό, του Παύλου Χαϊκάλη, που ήθελε να βρει ημερομηνίε για το σπίτι. Μέχρι τώρα ψάχνουν ημερομηνίε για γάμου. Τελικά είναι και για το χτίσιμο του σπιτιού. Δεν βρήκε όπω έπρεπε. Το έκανε με τον ανάδρομο Ερμή και αυτά πληρώνει τώρα. Το ήξερα από πριν όμω γιατί. Υπήρχε και ο Ποσειδώνας ή αλήθεια να μείνει άστεγο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από ανθρώπους που έχουν αναλάβει τις τύχες ενός λαού που είναι καθρέφτης αυτού του λαού τις έχουν αναλάβει και τις πάνε παραπέρα Με αυτές του τις ικανότητες της επικοινωνίας με τα άστρα και τους ε, ανάδρομους και τους τετράγωνου Ποσειδώνες και του άλλου. ο Παύλος Χαϊκάλη κάνει και μια πρόβλεψη πρόταση πότε θα βγούμε ως το περίφημο ξέφωτο Να το λίγο τις αστρολογικές σα γνώσει και να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα γενικότερα και σε πολιτικό επίπεδο Δεν θα είμαι ευχάριστο. Δηλαδή μέχρι το 26 πιστεύω ότι θα έχουμε δυσκολίες Βαριέ δυσκολίε και από το 26 και μετά θα αρχίσει να βλέπουμε, βλέπουμε μια σκλήθρα φωτό. Πόσα μνημόνια ακόμα θα Αλλά έχουμε ακόμα, χρόνια. Ε, ε, ναι, ναι, χρόνια για Ακόμα μέχρι το 26 δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και από εκεί και πέρα μετά θα αρχίσει να βλέπει μια σκλήθρα φωτό. Και το 35 και μετά θα βγούμε, θα λέμε ναι, τώρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι βγαίνουμε σε έναν δρόμο. Η επόμενη γενιά. Ε, ναι, για την επόμενη γενιά <laughs> συζητάμε. αυτή που ζει τώρα θα είναι λίγο στα τάρπια. Τα ακούσατε και δεν τα λέει ένας τυχαίος, τα λέει ένα άνθρωπος που έχει χτίσει σπίτι που το έκανε σε ημερομηνίες που δεν έπρεπε και το πληρώνει ακόμα γιατί έχει πρόβλημα με τα υδραυλικά, επειδή υπήρχε τετράγωνο στον Ποσειδώνα. Τα ακούσατε το 26 μέχρι το 26 δράματα, μην ακούτε τη λέει ο καμένο, εδώ έχει σημασία ο Χαϊκάλης, τη λέει και από το 35 και μετά πάει αυτή η γενιά, η επόμενη γενιά, τα λέει ένας άνθρωπος που γνωρίζει... Τεκμηριωμένα μιλάει, έχει αναλύσει την κρίση, όλα τα δεδομένα, τα μνημόνια, τα έχει διαβάσει προφανώ. Κάποιο τα έχει ψηφίσει, νομίζω το τελευταίο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώ έφυγε. Οπότε ξέρει ακριβώ τι πρόκειται να γίνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ένα μικρόφωνο στη συνεδριάση τη κοινοβουλευτική ομάδα των Ανέλ, να συζητάνε γιατί όλα αυτά θα τα έλεγε και εκεί. Με κάποιο τρόπο, όχι γιατί έκτησε σπίτι, το πώ πρέπει να έρθει το μνημόνιο, γιατί αν έρθει μνημόνιο όταν υπάρχει ανάδρομο ερμή και πλούτονα και ουρανό έχουμε θέματα. Οπότε η συμβολή τη Έλληνα Κουντουρά από Χριστόπουλου, των δύο καμένων νομίζω σε αυτά τα θέματα Α δοθούν κάποια στιγμή τα πρακτικά στην δημοσιότητα όλα αυτά έχουν μια αξία μάλλον αυτά έχουν αξία μια είδη από το εξωτερικό δελτίο όπως ανακοινώνουν τα μμε παγκοσμίως εκενώνεται το Βρετανικό Κοινοβούλιο το Big Ben εκεί από κάτω ξέρετε λόγω συναγερμού για πυρκαγιά δεν υπάρχει κάτι άλλο μέχρι στιγμής Ε, αυτό βγαίνει, αυτό μεταφέρουν μεταδίδουν τώρα τα social που είναι πάντα πιο γρήγορα και τα άλλα media εκένωση βρετανικού κοινοβουλίου λόγω συναγερμού για πυρκαγιά τώρα αν είναι σοβαρό αν είναι στη γνωστή φοβία που υπάρχει και όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία οι συνάδελφοι το παρακολουθούν θα το μάθουμε και αυτό όταν έρθει η ώρα αυτά στη Βρετανία εδώ όλα πάνε μια χαρά δροσιά στο κοινοβούλιο ψηφίζουν νομοσχέδια Τα ναι σε όλα που κατήγγειλε τότε ο παπά. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στον οίκο των παπ, κλείνοντα σιγά σιγά αυτό το πρώτο μέρο. Εκτό όλων των υπολείπων που ακούσαμε νωρίτερα, είχε προειδοποιήσει ότι αυτοί, αυτοί εδώ οι αριστεροί, δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσουν ναι σε όλα. Το ναι λοιπόν δεν είναι ναι στην Ευρώπη. Το ναι είναι ναι στα μνημόνια και ναι στι ελάχιστε πιθανότητε που θέλει το παλαιό προσωπικό να αναστηθεί, το παλαιό πολιτικό προσωπικό να επιβεβαιώσει το ρόλο του. Δεν θα γίνει όμως έτσι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, διότι αυτό το ναι θα είναι το γνωστό και χιλιοπαιγμένο ναι σε όλα. Και αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Μπράβο! Έλεγε τέτοιε μέρες, δεν πέρασαν, δεν πέρασαν ένα μήνας, 20 Αυγούστου νομίζω ήτανε, υπήρξε το πρώτο ναι σε όλα και από εκεί και πέρα μόνο ναι σε όλα υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο απολύτως από αυτού του ανθρώπους που διαβεβαίνουν ότι ήρθανε για να μην πούνε ναι σε όλα και κατηγορούσαν τις προηγούμενες επειδή έλεγαν ναι σε όλα και το έκαναν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και συμπεριφέρονται και νιώθουν ήσυχοι ότι κάνουν κάτι πολύ φυσιολογικό Ενώ δεν θα, δε θα το έκανα ποτέ αυτό. Εδώ, 211-208-200 Τηλέφωνο επικοινωνία σα, περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά. Τερματίζουμε την Παρασκευή. Οπότε, ό,τι πείτε, πείτε το να έχει ω λήξη την Παρασκευή. Ό,τι έτοιμα έχετε ή ό,τι άποψη ή οτιδήποτε άλλο έχετε να πείτε. Πείτε και για τα σπίτια σα, εσεί πότε τα χτίσατε, τι προβλήματα έχετε, να δούμε αν ισχύει και η θεωρία. Ισχύει σίγουρα του Παύλου Χαϊκάλι. Εσεί μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19650 ή ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι. Στούντιο παπάκυριαλεφ.gr ο Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο. Και επειδή δεν έχουν πει ποτέ νε σε όλα, όλοι αυτοί, υπάρχει εξήγηση γιατί δεν έχουν πει νε σε όλα. Θα την ακούσετε αμέσω τώρα. Είμαστε όλοι και όλε παρόντε και παρούσε σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισε και σύντροφοι, να σα πω ότι δεν ανταγώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μα. Παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαι καλός κομμουνιστής. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Το στής παίρνει οξία. και έχουμε αμέσως να σκεφτείς ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Τη φορά αριστερά Καμιά φορά και κέντρο Αφήστε τα όλα αυτά Κέντρο, κέντρο, αριστερά, πελατεία Εδώ έρχονται οι δεξιά από εδώ Και συμπαθώ τη δεξιά Σαν καρποφόρο δέντρο Συντρόφιζες και σύντροφοι Χτίσαμε μαζί Ένα νέο γοργοπόταμο. Αριστερά Ξέρουμε καλά αυτό που είχε πει ο Μάρξ Καλά και επιδέξια Χειρίζομαι το μαξισμό Όπως λέει και η Ρόζα Λούξενπουργκ με το μαξισμό Τον Έγγελς, τον Μάρξ, τον Λένιν Καλά και επιδεξιά. Δεν θα γίνει όμως έτσι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, διότι αυτό το ναι θα είναι το γνωστό και χιλιοπεγμένο ναι σε όλα. Και αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Παπάς Νικόλαος, ναι. Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Δεν είναι σε όλα, το είχε πει ο άνθρωπος. Όχι σε όλα ήταν σκέτο ναι, αλλά από εκεί και πέρα λένε μόνο ναι. Ε, απλά η διαφορά με του άλλου ήταν λέγανε ναι σε όλα του. Ή το σπάνε σε διάφορα κομμάτια, δεν το φέρουν έτσι ω πολύ και το ψηφίζουν κομμάτι-κομμάτι. Είναι μια ποιοτική διαφορά, να το αναγνωρίσουμε. Είναι ωραίοι αυτοί που ονομάζουμε οπορτουνιστέ. Υπάρχουν, τι σα λέω τώρα μεσημεριά, ήταν και, και καλοκαίρι, έρχεται και να σκάφο, ένα 40 βαθμού. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην πολιτική επιστήμη υπάρχει ένα ρεύμα, οπορτουνισμό, ευκαιρία Να το πούμε καιροσκόπο, πηδάει από εδώ και από εκεί, δανείζεται απόψει από παντού, καμουφλάρι, στρογγυλεμένε γωνίε, αυτά τα το σύχαμα τη πολιτική σκέψη, σε πάση περιπτώσει, γιατί υποτίθεται οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι και για αυτά, αλλά και για να έχουν καθαρό λόγο, καθαρό ξάστερο, γάργαρο λόγο, καθαρέ απόψει, πάνω εκεί να γίνεται η όποια αντιπαράθεση και πάνω εκεί να χτίζεται οτιδήποτε χτιστεί, γιατί έτσι θα έχει κάποια αξία διαφορετική. Αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη. Πάμε τώρα στι αυταπάτε που έχουν οι οπορτουνιστέ, όπω λέμε. Ένα τέτοιο είναι ο Νίκο Φίλη. Έχει διατελέσει και υπουργό αυτή τη κυβέρνηση. Που δεν είναι αυταπάτε. Είναι βαθύτερη γνώση του τι ακριβώ συμβαίνει. Αλλά α το πούμε αυταπάτε. Θα ακούστε τώρα δύο αποσπάσματα. Γιατί και στον Γιώργο τον αυτιά. Ο Νίκο μα είπε πώ πρέπει και πώ θα βγούμε καταρχήν από το μνημόνιο. Το πρώτο λοιπόν θέμα είναι ότι το θα το θα αυτό, Αλλά πώ θα βγούμε. Υπερπίον θα βγούμε. Έχει σημασία αυτό. Τι δηλαδή, σημασία δηλαδή. Δηλαδή, θα βγούμε με τι εργασιακέ σχέσει διασφαλισμένε ή με βάση αυτό που υπήρχε με το, την εποχή του μνημονίου. Διότι κάναμε ένα βήμα προχθέ στην αξιολόγηση για τα εργασιακά, αλλά σε εγώ βλέπω μπροστά μα εμπόδια από τις πιστωτέ. Δεύτερον, θα βγούμε με τη δυνατότητα τη κυβέρνηση να αξιοποιεί τι επενδύσει ιδιωτικέ που είναι αναγκαίο να υπάρχουν στη χώρα μα επί τη βάση και περιβαλλοντικών κριτηρίων ή να γίνει εδώ πέρα μία. Ε, ουσιαστικά, λέει λασία φυσικών πόρων τη χώρα. Τρίτον, οι επενδύσει στην Ελλάδα θα είναι επενδύσει ή θα είναι τοποθετήσει χρημάτων, αυτό σχέση δηλαδή μη παραγωγικέ. Έχει σημασία. Όχι, το... έχει σημασία. Αυτό, αυτό είναι τώρα, έχει να. Έχει μεγάλη το... σημασία. Γιατί τώρα... για μα δεν έχει σημασία το τυπικό τελειώνει η λήξη του μνημονίου. Έχει σημασία πως βγαίνουμε από το μνημόνιο. Γι' αυτό έχει σημασία ότι έχουμε μια κυβέρνηση τη αριστερά και όχι μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη. Αυτό το τελευταίο, το συζητάμε. Καταρχήν είναι στο Χατζή, όχι στο Γιώργο των Αφτιά. Ακούσατε εδώ τρει αυταπάτε με τη μία γιατί θέτει θέματα. Καταρχήν θεωρεί δεδομένο ότι θα βγούμε του χρόνου τον Αύγουστο. Τι σημαίνει τώρα βγαίνουμε από το μνημόνιο, να έχουν μείνει όλοι η νόμικοι διατάξει που αφορούν τα μνημόνια πάνω στα κεφάλια μα. Είναι ένα ωραίο θέμα για συζήτηση. Πώ θα είναι οι εργασιακέ σχέσει, όπω είναι σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι υπέρ των εργαζομένων, είναι υπέρ των αφεντικών ιδιοκτητών επιχειρηματιών. Έτσι είναι οι εργασιακέ σχέσει στον σύγχρονο δυτικό κόσμο και γίνονται και χειρότερε κάθε μέρα που περνάει, το γνωρίζει ο καθένα. Δεν δικαιούται κανεί να το ξέρει τι ακριβώ γίνεται. Για δε τι ιδιωτικέ επενδύσει είναι όντω λαϊλασία. Γιατί έθεσε το ερώτημα, αν θα είναι λαϊλασία. Μα είναι λαϊλασία. Ειδικά αυτέ που έρχονται. Το ξεπούλημα για 99 χρόνια του πλούτου αυτή τη χώρα είναι μόνο λαϊλασία. Δεν υπάρχει καμία απολύτω άλλη λέξη. Ήταν μια τριάδα ε, αυταπατών. Και έρχεται τώρα και μια πρόταση για τον παγκόσμιο καπιταλισμό που κάνει τον Καρλ Μάρξ από εκεί που βρίσκεται να ανησυχεί. Πώ και δεν το είχε σκεφτεί αυτό που λέει ο Νίκο Φίλι. Υπάρχουν μισθοί για τη διευθύνουσα σύμβουλο, μισθοί, τέλο πάντων, αυτό που λέμε Μυστή. παροχέ. 270.000 ευρώ ετησίω. Yeah. Όταν έχει 75.000 ο Πρωθυπουργό τη χώρα. 270.000 ετησίω. Και όταν yeah. την ίδια ώρα yeah. βλέπουμε εργαζόμενου με 700 ευρώ. Yeah. Yeah, yeah, yeah, Μία yeah, από τι οποίε ερ... καθαρίστρια. Yeah. Στην το πείτε αυτό. σε Δήμο, έχασε τη ζωή τη μέσα στον καύσωνα για να δουλέψει δύο βάρδιε. Και το ερώτημα, βέβαια, δεν είναι τι θα πούμε στην κυβέρνηση. Που υπάρχει θέμα, επαναλαμβάνω. Είναι μπορούμε να δεχθούμε. Μια τόσο μεγάλη απόκληση μεταξύ βασικού και του μισθού. Υπάρχει πλαφόν στους άνωτους μιστούς στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ο το θέμα ]ς. αυτό έχει απασχολήσει και απασχολεί τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να μπει πλαφόν, να, υπά... να υπάρχει σχέση, ένα προς 10 Συγμή. μεταξύ βασικού αυτό το λέτε και ψηλού. για να το ακούς κυβέρνηση εγώ; Το λέω να τα ακούμε όλοι. Αυτή είναι μια πρόταση στο ΜΗΟ. Ο Κάρλος Μάρκς δεν τα έχει σκεφτεί και ένα σωρό άλλη θεωρητική και κλασική όλων των οικονομικών θεωριών ότι θα πρέπει να μπει πλαφόν ανώτατου μισθού στο δυτικό κόσμο. Πλαφόν ανώτατου μισθού. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι μπαίνει πλαφόν αύξησης του, του κατώτατου μισθού, κατώτα μισθού. Εκεί έχουν μια μανία να ένα, δύο, τρία χρόνια έρχεται κάποιο νομοθέτημα παντού στον κόσμο και θέτει εκεί κάτω τα όρια. Προς ψηλά δεν υπάρχει περίπτωση να τεθούν όρια, γιατί αυτό λέγεται καπιταλισμός και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με την πολύ σοβαρή, κατά τα άλλα, τεκμηριωμένη και με πάθος όπως την υποστήριξε πρόταση του Νίκου Φιλή. Έχω μία απορία. Τι ψυχολογική κατάσταση είναι οι συνεργάτε σα που είναι υποχρεωμένοι να κάθονται και να ακούνε. Τι βλακίε λέει, να μην πω άλλη λέξη, ο Μπουγδάνο, ο Άδωνη, ο Πρωθυπουργό μα. Πώ φεύγουν μετά, πώ πάνε σπίτια του, λαϊμμένοι έτσι. Όχι, δεν πάνε σπίτια του, έχουμε, έχουμε μπάλα εδώ, δεμένοι του έχουμε με αλυσίδα. Γιατί ζητάμε και νέου συνεργάτε. Έχουμε ανοίξει θέσει, εδώ περιστρέψαν κάτι αλυσίδε από κάτι σκυλιά. Ωραία, για δώσω κι άλλε συνθήκε εργασία για τι άλλο να κάνω. Ε, τι άλλο τώρα σκεφτόμαστε να φτιάξουμε και καμια πυραμίδα. Του έχει που του δούλου, να μην του χρησιμεύσει σωστά. Ναι, αλλά δεν ακούω για κίνημα πράγματα και δεν ενδιαφέρομαι. Αλυσίδα, σούπα, τι άλλο για ε, βάζω για Άσε μας. Θα σου διαβάσω κάτι το οποίο θα μου πει ποιο το έχει πει. Το καθεστώ τη χειδαιμονία, των εξαρτήσεων και των υπαγορεύσεων εκ μέρου των Ξένων, υπό τον οποίο έζησε η Ελλάδα από τη συγκροτήσεώ τη σε ανεξάρτητο κράτο, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ποιο μπορεί να το είπε αυτό και πότε. Φίλησαι μου, εσύ, κανένα κουντικό, ε. 27 Ιουλίου 1973. Ιώργο Παπαδόπουλο. Εντύπωση μου κάνει. Τι δουλειά έχει εσύ με του κουντικού. Αυτό που ζείτε ακόμα εσεί και είστε κορακοζόοι όλα τα κατακάθια τη Χούντα πολύ με Κάποια στιγμή να τελειώνει όμω. Αποστόλη, κάποια, κάποια στιγμή να τελειώνει. Παιδί, Βέβαια όσοι για... εκφράζεστε από του βορείδιδε και τι νέε δημοκρατίε και του αδόνιδε, ζωντανοί θα να τα πω γιατί θες να τα ακούσει. Θα είναι φιλοβασιλική με τον Γλίξπουρ, ο οποίο αυτό έκανε πραξικοπήματα για να ρίξει την κυβέρνηση του Παπαδόπουλου. Έλα, έλα, βγαίνουμε. Ένα... Άστο, δεν θα κάτσουν να και το χορτικό τώρα. Έλα, έλα. Ναι, γεια σα, Ωριάλ. Δεν ξέρω τώρα πρέπει να είναι η ελληνοφρένεια στον αέρα. Πώς το λες εσύ; Εγώ είμαι Μπορώ, παρακαλώ, δουλεύω Σεωτά. Οργανισμό τοπική αυτοδιοίκηση. Α, ωραία. Αύξω από κάτι άλλο αυτό για τα κουνούπια, το Αουτάν. Όχι, όχι το Αουτάν, το Σεωτά. Απόστολε, Έχουν ξεκινήσει οι απολήσει από διάφορου δημαρτομαναδζαρέου σαν Ελλάδα. Επιτέλου, că... να ξεβρούμε ο τόπο. Θα ξελασκάνει λίγο το δημόσιο. Επιτέλου, σαντε. Βρωμίζουμε, είμαστε σκοπιδιάρε και εγώ σκουπηρά είμαι, ε, όχι yeah. τριαξοδονική. Yup. Με Δύ� δύο πόδια. Αύριο το συνδυά του έχει προκειξει. Εργασία. Μισό λεπτό Μαρή Μισό λεπτό Μαρή και εσύ που είσαι σκουπίδια Άρα καθαρίστρια δηλαδή Οδοκαθαρίστρια Πώς είναι το σωστό Ναι, ναι, ναι Ωραία, μπορεί δεν μπορείτε να κάνετε μια εταιρεία να σα πληρώνει το δημόσιο να μην έχει άλλα, άλλα έξοδα παραπάνω, τα λέει ο Κυριάκο. Ξυφείστε Κυριάκο, κάντε μια εταιρεία, μια Ε, ε μια α, ε, μια ότι θέλετε. να κόβετε ένα τιμολόγιο αν τελειώνουμε, να κοστίζει λιγότερα στο κράτο. Που πάτε και διαδηλώνετε και δικαιώματα και α, στο διάλο, μα έχετε γανάσει. Χα... Και κλείνουμε δρόμου και δρόμου. Και και δρόμου. Λοιπόν, κάνε μια εταιρεία και αν δεν πάρει το τιμολόγιο, κάνε μια, μια καταγγελία στη σύμβαση. άσε Άσμα. Τώρα να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι, μα, τι μου <laughs> το θέμα δεν Αυτό, το θέμα είναι ότι κάποιοι τα εννοούν. Όντω αυτά τα λένε. Ποιοι τα λένε. Ωραία, τα λένε του Κυριάκου. Τα λέει ο Κυριάκο όλοι αυτοί. Φοβάμαι μη σιγά σιγά τα λένε και οι Σιριζέοι. Έχουμε πια καμιά αμφιβολία. Όχι, ότι... γιατί υπάρχει τέτοια ταύτιση που δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αμφιβολία τέτοια. Δεν μα έχει μείνει καμιά αμφιβολία πια, Απόστολε. Το θέμα είναι ότι τα περνάει με τόσο έξυπνο τρόπο και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μασάνε τέλο πάντων στα ψέματα. Τελικά ε, ε, είναι άνθρωποι σε απελπιστική κατάσταση. Εμείς από τη Σωτά πιστεύουμε ότι πρέπει να του συμπαρασταθεί όλο ο κόσμο, γιατί η πλειοψηφία της, της ΠοΕΟΤΑ ξύνει τα αφρίδια τη. Μήπω ξέρεις πώ θα γιορτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δύο χρόνια από το δημοψήφισμα και το σεβασμό της λαϊκής ακινογορία. Ναι, θα βρει όλους τους τοίχου που γράφουν, βασανίζομαι και θα γράψει από κάτω όχι. Ότι και καλά όχι, ήθελε, αλλά βασανίζεται. Δεν θα κάνει δηλαδή κάποια εκδήλωση κάποια γιορτή Η μέρα μνήμη, εσύ Ε, ναι, το έχει τιμήσει δύο χρόνια. Ναι, εγώ λέω να κάνει μια εκδήλωση, έτσι Με Και αυτή να χαίρονται. Είναι Αν τους βλέπουμε και εμείς να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Παιδιά, μην παραπονιέσαι για τον ΕΦΚΑ, χορεύατε. Για εμάς δεν έχει σημασία το τυπικό τελειώνει η λήξη του μνημονίου. Έχει σημασία πως βγαίνουμε από το μνημόνιο. Γι' αυτό έχει σημασία ότι έχουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς και όχι μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη. Τα λέει ο Νίκο Φίλη είναι της αριστερής αντιπολιτεύσεως, ήταν υπουργό παιδείας που τον έφαγε η εκκλησία επειδή ο Καμένος είχε πει στον ιερώνι μου αν μου πεις να τους ρίξω σήμερα το βράδυ για τα θρησκευτικά θα τους ρίξω. Και τελικά έφυγε ο Φίλης και κάνανε όλα τα υπόλοιπα και είναι τη αριστερά ο Νίκο Φίλη. Όλοι αριστεροί βέβαια, αλλά κάποιοι είναι πιο αριστεροί, και αυτό αποδεικνύεται από κάποιε δηλώσει υπονοούμενα. Όχι δηλώσει υπονοούμενα που αφήνουν γιατί σήμερα, ενέτη 2017, Ιούλιο μήνα, ο αριστερό είναι αυτό που αφήνει τα πιο έντονα υπονοούμενα γύρω από την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι βεβαίω αριστερή, είναι νεοφιλελεύθερη. Όποιο λοιπόν έχει καλό. Έντονο, υπονοούμενο σε νεοφιλελεύθερη πολιτική, θεωρείται αριστερό και έχει το δικαίωμα να λέει διάφορα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Γραμματέα στο αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριο Ρήγα, ο οποίο βγήκε σε εκπομπή στη ΦΕΜΑ Βραγάνη στο Ε. Του επεσήμανε όλα τα αρνητικά, αλλά έχει έναν ωραίο τρόπο να τα γυρίζει και να βλέπει μόνο θετικά. Είμαι κι εγώ από αυτού οι οποίοι θα, θα λέγουν και θα συνηγορούσαν ότι δεν έχουμε μπορέσει να λύσουμε. Ε, αυτό που λέγεται δημόσια δίκηση και το πώς λειτουργούσε. Όμως έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πόσα ε, μηνύματα έχω που λένε ότι ακόμη και εδώ στην Αττική ναι. με ένα ένσημο τη βδομάδα είμαι μισό ένσημο ναι, την θα εβδομάδα πω, θα και άλλο δαπή και μη άλλο εργάζονται και δεν έχει γίνει μισό έλεγχος. Εγώ σέλεχος. θέλω όμω να βλέπουμε, να βλέπουμε τα πράγματα με την ε, πλευρά της ευελτίωσης. Μπράβο! Είπε και ο όσο αφορούσε τις πυρκαγιέ που γίνανε έτσι και με το, την προσπάθεια την οποία κάνουν τα αεροπλάνα και όλο ο μηχανισμό. Οι υπεράνθρωπε είναι προ τιμή προστιμίτους και, τους και ε, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βελτιώνεται. Αν θέλετε, Μπράβο. και ό,τι είχε να κάνει με τη λειτουργία όλων αυτών των μηχανισμών. Χωρί σύνταξη 3-4-5 χρόνια. Με φόρου στο ταβάνι το τελευταίο διάστημα. Αυτά πότε θα ε, λυθούν. Θέλετε να δούμε όμω ένα-ένα ότι υπάρχει βελτίωση. Μπράβο! Υπάρχει στα νοσοκομεία ε, καλύτερη λειτουργία. Εγώ δεν λέω ότι είναι, ότι είναι η βέλτιστη και η, η, αυτή την οποία θα θέλαμε. Βελτιώθηκε. Εγώ ήμουν απεριοδία στην Δυτική Μακεδονία ε, και μπήκα σε όλα τα νοσοκομεία και ο κόσμο έλεγε ότι εκεί ήταν σε, διά, σε διάλυση όλα τα νοσοκομεία. Ναι. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά διατήρα και 13 όμω στο 340. <συριακά> Αυτό δεν έχει να γίνει. Υπάρχουν και θετικά, μην μηδενίζουμε. Έχουν γίνει πολλά καλά. Δεν είναι καλά όπω τα θέλαμε, αλλά έχουν γίνει βήματα σε σχέση με τα προηγούμενα. Είναι η κλασική ε, αντίδραση όλων των κυβερνητικών βουλευτών τα τελευταία 40 χρόνια. Για την υπόθεση τη Ιράνενα έχουμε ασχοληθεί εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα. μια εκδήλωση, Γίνεται μια εκδήλωση την τετάρτη. Μεθαύριο 12 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα στην κεντρική αίθουσα τη ΣΟΤΟΕ, Βυσαρίωνο 9, κάτω στο κέντρο τη Αθήνας. Είναι ε, ομιλία με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα και DNA στην ποινική δίκη. Ο ρόλο των ΜΟΜΟΕ. Αυτό ο ρόλο των ΜΟΜΟΕ. Θα μιλήσουν ο, ο Θόδωρο Μαντά, είναι ποινικολόγο και συνήγορο Θα μιλήσει και εμεί μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα για το ίδιο ακριβώ θέμα. Η Κλειώπα Παπαντολέων δικηγόρος και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ανθρώπου Για το θέμα των Μουμουέων, Άρης Χατσιστεφάνου, τον γνωρίζουμε, συνάδελφος πολύ καλός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, το InfoWord και όλα τα υπόλοιπα Ο Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής πραγματογνώμων για το DNA, γιατί γύρω από το DNA στείνονται διάφορες υποθέσεις και γύρω από τα καπέλα, βλέπε τάσο Θεοφίλου Επίση, ο δόκτορ Φιτσιάλος Γεώργιος για, για το DNA θα κάνει παρέμβαση το συντονισμό έχει η Μαρία Παρέντι αρχισυντάκτρια του περιοδικού Νόστιμου Νίμαρ Αυτά την Τετάρτη μεθαύριο 6,5 ώρα το απόγευμα στην κεντρική αίθουσα της Σωτοέ για ένα θέμα που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη αίσθηση μαζί με την υπόθεση του Τάσου Θεοφύλου που έληξε θετικά όπως έληξε προχθές και μάλιστα για την υπόθεση της Ιριάννας που μας είχε πει ο δικηγόρος νομίζω 17 Ιουλίου την άλλη εβδομάδα αναμένεται μια δικαστική εξέλιξη που ελπίζουμε να είναι και εκεί όπως πρέπει να είναι ναι Να σου πω κάτι Ωπα, όπα, όπα Λίγο σεβασμός Καλησπέρα σας Γεια σας Ελληνοθρένεια Ναι, μπορώ να μιλήσουμε τον κύριο Αποστόλη Ναι κύριε Αποστόλη, εσείς ναι, Να σας τε... πω κάτι Έτσι α... πάει Θα σου πω κάτι, αυτά να τα πει στου φίλου του δεξιού που φοράνε γραβάτε, το παίζουν εθιγμένε. Εδώ είμαστε αριστερά, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που ξέρει να τα ξεχάσει, Τι είστε εσεί, Αριστερά και σύριζα Δεν πάει έτσι, μαζί, μαζί, αγάπη αριστερά. μου, δεν πάει. Μη σε πικράνο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, τίποτα αριστερά και σύριζα Ναι, έτσι πάει. Εννοείται, Ναι, είπα μήπω. Είναι αυτό που λέμε αριστερά και κόλλη κατά μόλι. Άμα σου σου στείλω εγώ τα ανελοκνάτ εκεί πέρα, θα δει τι γίνει. Ανελοκνάτ, ε όχι. Ανελοκνάτ. Δεν τοντέχω γιατί. Θα φαρμακοθώ. Είναι μήπως πρώην σύντροφοι του Τσίπρα Όλοι οι φίλοι μου που κάποτε στο σχολείο πουλούσανε εργατική αλληλεγγύη Τώρα ξέρεις τι κάνουνε Τι Ποια χαρά είναι τα παιδιά Ποιο δεξί δεν έχει Το λέει και το τραγούδι γι' αυτό Ποιο ε, Αυτό που λέει ποιο δεξιά δεν έχει Τι είναι αυτό Σκατά ε ζωή, δεν έχει... Τραγούδι είναι αυτό Ναι είναι αυτό που λέει δεύτερη φορά δεν έχει Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Παλού ση. ξέρω εγώ. Κάποιοι από αυτού που δεν πιάνουν τι νόρτε και δεν μπορούν να τι πιάσουν ούτε εγώ. Και τώρα που λέγε τραγούδια, να σου πω κάτι. Αυτό το κάτι που στελό. Που θα με κάνει να σε στελό. Σου μια και Παρασκευή εκεί πέρα. Όντω δεν βάλατε κατάγυψη. Μετά την επόμενη Παρασκευή πάλι κατάγυψη. Έτσι βάζει την άλλη να πούμε ένα απαγγέλτο θάνατο. Φάνατο συνικάρχε. Να σου βάλα κάτι Είναι που χτυπιούνται στους μαύρους ήχους και στα κεραμίδια. Στου μαύρου στίχου και με στα τσακίδια. Α. Ε, έχουμε καλοκαίρι. Θα κόψει τι μαρικιέ. Όπα, όπα, όλα να τα πούμε. Όλα να τα κάνουμε. Η μαρικία δεν κόβεται. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Ήρεμα. Δεν κατάλαβα γιατί, συγγνώμη. Άμα έρθει το κουκουέ πάνω θα την κόψουμε. Να ξέρω να μην ψηφίσω ποτέ, αγόρι μου. Μην τα Δεν θα έρθει ποτέ το κουκουέ πάνω. Και δεν θα έρθει με το αν θα το ψηφίσει ή όχι. Πότε θα έρθει. Άλλη ώρα. Είναι αυτό που λέει Ποτέ δεν θα μπω άλλο κόμμα Ποτέ δεν θα μπω άλλο κόμμα Ποτέ κι ας γυρνώ σ' σκιά Αυτό το τραγούδι είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών Μου άνοιξε τα μάτια ο yeah. ηχολήπτης μου στην τηλεόραση Είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών Ποτέ δεν θα μπω σ' άλλο σώμα Τίποτε ρε μαλαίκα Ποτέ Πότε... Σαλωσόμα Τίποτε ρε μαλάκα που μπαίνεις ταυτόχρονα Σαλωσόμα το μεσημέρι με μένα το βράδυ Με την άλλη την τζούλα και Δεν αφ... είναι ψέμα, δεν μας κροϊδεύαν από μικρούς Εννοείται, ποιος είναι το τραγουδί Ο Μητσιάς ξέρω εγώ Ω Παναγία μου ε, αυτό λέει, Α, Αν θες σου λέω και ρε μου μετά ε. Έλα να μου τον λιώσεις Μόνο Εσύ μπορεί του τρόλε μέσα εκεί πέρα έχει δει κανένα δεξιό να διαμαρτύρεται για το υπαρκτό πρόβλημα του σεξισμού οι δεξιοί καταρχήν δεν ξέρουν τι είναι σεξισμός α μπράβο Δεύτερον είναι δεξιά δεν τους νοιάζουν τα ίσα δικαιώματα στα αρχή τους <Κι> αυτό, λοιπόν, καταδικάζουμε τη λογοκρισία από όπου, και αν προέρχεται, από όπου και αν προέρχεται, αλλά να θυμόμαστε και αυτό, ότι δεξιό δεν μιλάει ποτέ για σεξισμό. Ε, καλά, τώρα για το δεξιό. Ά. Ο αριστερό που απορτίθεται ότι μιλάει, αλλά βλέπει σεξισμό μόνο εκεί που του κάνουν αντιπολίτευση Πα, και του καταδικάζουμε... χαλάνε την κυβέρνηση και φοβούνται την καρέκλα μη χαθεί, ε, αυτό ο αριστερό τώρα τον λέμε ακόμα αριστερό, τέλο πάντων. Κάμα η λογοκρισία, λογοκρισία είναι πάνω από όλα στο μυαλό του, δημοσιογράφοι κιόλα μέσα σε αυτού, ε, άστο. Δεν το κλείνει, μαλίν. Έλα, γεια, χάρηκα. Το ζωρι πως για να φέξει καρτερούμε το φως τη μέρα. πως να φέρεις τον και δροσιά και πως παίχα κάρτερομε μέρα νύχτα να φυσήσει να Δεν είναι για τον καιρό το τραγούδι, μας έρχεται από την Κύπρο, το ξέρουμε σχεδόν ύμνος επειδή σαν σήμερα η μέρα έχει και γεγονότα, κάποτε συνέβησαν πολλά σε αυτό το νησί συμβαίνουν ακόμα πολλά σε αυτό το νησί σαν σήμερα το 1956 η τότε υπεριαλιστική Μεγάλη Βρετανία έχω πει σήμερα καπιταλισμός ο πορτουνιστές, η υπεριαλιστική τώρα η Μεγάλη Βρετανία απαγχώνισε, το έκανε, σκότωσε, δολοφόνησε τον Μιχάλη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου μέλη του εθνικού στελέχη, αγωνιστές του Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος. Το συνήθιζε αυτό και μάλιστα υπάρχουν και στην Λευκοσία τα σχετικά μνήματα, διαπαχωνισμού όλους αυτούς που αγωνιζόντουσαν για τα ιδανικά τους. Έτσι καθάριζε η τότε Μεγάλη Βρετανία, αλλάξαν οι συσχετισμοί. Φύγαμε από τη Μεγάλη Βρετανία, πήγαμε στη Μεγάλη Αμερική και συνεχίζεται όλος αυτός ο αγώνας, όχι μόνο στην Κύπρο και παντού, σε όλους τους λαούς. Με αυτά τα ωραία και με αυτό το δρόσερο κατά τα άλλα που το καρτερούμε το αεράκι φτάνουμε στο λαό τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, Έλα ρε, αποστολή για πάντα Έλα. Αυτές τι έγινε με τον τακνί και βλέι βύλλος στο τυρακτύλ και σκασμός; Από τη μία μπορώ να τον καταλάβω το ψυχισμό του. Από την Έλα. άλλη όταν είσαι σε αυτή τη θέση ο φίλος να είσαι λίγο πιο εγρατής. Καλά, με συγχωρείτε. Ο διορισμένο τη ΕΡΤ τώρα ο Τσακνής, που έχει γίνει η ΣΥΡΙΖΑ η ΕΡΤ εγκλήμα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Αλλά και η μακρύ δεν αντέχετε. <συμφωνώ> Αυτό το πράγμα όπου πα μια ζωή Κωνσταντοπούλου και μια Ραχίλη μακρύ αντέχετε, δεν αντέχεται. Αλλά οφείλει, όπω σου είπα και πριν, οφείλει να είναι πιο συγκρατημένο. Α, μάλιστα. Δηλαδή θε να πει ότι η Ραχίλη. Θέλω να πω ρε, μαλκάκι, ότι οφείλει να είναι πιο συγκρατημένο. Αυτό θέλω να πω. ρε, μαλκάκι, το κουκούκούκούκούκούκούκού. Αποστόλη. Εγώ μαλκάκάκι λέω εσύ όχι. Έλα ρε ομορφό παιδό, γυμναστήριακός τι κανείς Έλα Ζουμπουρλούδικο Θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το θλιβερό, το γεράκο, το γρατοικοδίαιτο, το λεβέντι Φίλε μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, θύμησέ του Υπάρχουν Ά... άνθρωποι που ζουν μονάχοι Σαν το ξεχασμένο σταχύ. Με την ευκαιρία Με... να πω και ένα τραγούδο, καλοκαίρι είναι Άνθρωποι μονάχοι, Σαν <ΣΣΣ> Σαν ξοπλισχιαριμωμένα, ξεχασμένα. Άγορε, μα κανένα το πα με όμορφα Τι να πεις, που αντί να γλύψουν κομματικά αρχή να μπουν στο δημόσιο, φίλοι, αγοράσαν τη δουλειά του βάζοντα υποθήκη το σπίτι του. Κάντε μου στο διάλογο συνέχεια, επερασπίσετε τα ταξίδι τα... την ώρα. Έκανες, έκανες και εσύ ένα τέτοιο. Μα του μια ζωή που αγοράσαν τη δουλειά του. Α, εσύ την αποδοχάμω. Λοιπόν, 22 χρονών αμούστακο παιδί. Εσύ? Αχάριστον Αντρέα Παπανδρέου. Αμούστακό μου εσύ. Και τώρα πάρτα όλα, πάρτα όλα, όλα, ξύλι τα. Κατά κολλώμα, γουλομόρου όλα. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγε. Πρώτα θα σου έλεγα ότι κάνα πώ το λένε, πότε. Πώ το λένε αυτό, πίλινγκ. 22 χρονών, αμούστακο παιδί που λε, χάρη στον Ανδρέα, Ανδρέα και τη μανούλα μου, τη χορεμένη. Αμούστακο με, ήσουν, με ε, όχι, χωρίς, μ αφούραχα, ζιβάκο, ήσουνε. Όχι, χωρί δεν με βόραγα, με Λοιπόν, έγινα ιδιοκτήτη και αφεντικό. Και το πρώτο πράγμα που έμαθα στη ζωή μου. Το, το ξέραμε όλοι ότι παίρνεσαι στα φανάρια. Το, Ως, ό, δηλώσου. το πρώτο πράγμα που λε, έμαθα να ακούω τον πελάτη. Λοιπόν, εσεί οι δημοσιογράφοι, πρέπει να είσαστε τελείω ηλίθιοι. Διότι 62% του. Επιβεβαιώνω, ναι. 62% ε, ε, ε, ε, ψήφισε κατά τη Ευρώπη ουσιαστικά και κατά του Ευρώ. Και βγαίνετε τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Τα κεντρικά αυτά που ακούει ο περισσότερο. Εμεί δεν είμαστε κεντρικέ, είμαστε παράπλευρε. Όχι, δεν μίλησα για σένα. Δεν έλα σε μένα, παίρνει και μεζαλίζει. Κεντρικά δελτία Ειδήσεων, γλύφετε του Γερμανού, γλύφετε το ευρώ. Α, «Τι αμ... θα το του χόμως... Έλληνε το να γλύψει, αγάπη μου, είσαι και η δουλειά σου είναι να γλύφει. Ποιο θα γλύψει τον Έλληνα που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε να σε διορίσει, ούτε να σε απολύσει, ούτε Λίποτα. να σε